Συμμετείχα σε μια ουσιαστική σύσκεψη που οργάνωσε ο Δήμαρχος. Επισκέπτομαι το νησί στα πλαίσια ενός προγράμματος που έχουν βάλει στο Υπουργείο Στερικών και έχω αποφασίσει να επισκεφθώ όλα τα μικρά νησιά που έχουν μεταρχάς, κατοίκους κάτω από χίλιους 1000 περίπου κάτι. Στο διατάφτα ε, τώρα στο τι διατάφτα. συζητήθηκε. Στο διατάφτα λοιπόν στοχεύει το να εμπεδώσουμε την έννοια της Ισοπολιτείας διότι ελείπει η ισοπολιτεία η ψυχή των ανθρώπων αυτών, διότι νιώθουν ότι δεν υπάρχει ισοπολιτεία όταν το κράτος είναι πάρα πολύ μακριά από την καθημερινότητά. Το Υπουργείο, την πρώτη ενέργεια που προχωρήσαμε ήταν πριν από έξι μήνες όταν αποφασίσαμε και ενισχύσαμε οικονομικά τους δήμους που είναι κάτω από 5.000 κατοικιωτικούς, δήμους που είναι κάτω από 5.000 και τους δήμους της χώρας, με ένα ποσό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τρέχοντα προβλήματα. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι ότι θα αλλάξουμε τους λίγο τους δείχτες των κατανομής στον ΚΑΠ, οπότε θα ενισχύσουμε τα νησιά αυτά με μια ετήσια οικονομική ε, στήριξη μεγαλύτερη από αυτή που σήμερα μέχρι τώρα ελάμβαναν. Και εδώ στη σύσκεψη, λοιπόν, ο Δήμαρχος έδεσε μια σειρά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα που ετέθη είναι η αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία, αρκεί να σας πω ότι η χώρα ενώ διαθέτει έναν πλούτο ιαματικών πηγών, δεν τον έχει αξιοποίησει επαρκώς και εμείς θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που έχει ένα τέτοιο στόχο. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα είναι ότι δώσαμε ήδη την έγκριση μετά από επίσκεψη του Δημάρχου να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα Τα για να η ανάπτυξη των ιαματικών λεπτρών. Ε, στις 29 έχει προγραμματιστεί και ένα ραντεβού του με τον, υπό, τον κύριο Σταθάκη, όπου και εκεί θα παρέμβω για να στηρίξω την βουλία του Δημάρχου. Το δεύτερο θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος είναι ένα νέο, ένα νέο σύστημα αφαλάτους, πιο σύγχρονο που θα εξυπηρετεί τι ανάγκε και τη σύνδεση και τη άρδευση. Θα το μελετήσω, δεσμεύτηκα να το δώσω και από δικού μας πόρους για να δούμε πώς μπορεί να... Είναι γύρω στα 600, στα 600.000 τα χρήματα αυτά. Και θα απαντήσω πολύ γρήγορα, δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τέλος θα είναι στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρίτο θέμα είναι το λιμάνι. Είπα στον Δήμαρχο ότι θα προκαλέσω μία συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας για να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Το δέταρτο ζήτημα είναι ένας δημόσιος χώρο στην Ισή που διεκδικεί ο Δήμος. Το ανατολικό τμήμα. Οριστέ. Το Ανατολικό Τμήμα του Γιαγιού. Ναι, το Ανατολικό Τμήμα, ναι. Ε, είμαι υπέρ, υπέρμαχος αυτής της, της πρότασης που κάνει, θα τη στηρίξω με όλες τις δυνάμεις. Θα προκαλέσω μια σύσκεψη στο Υπουργείο, παρουσία και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του κ. Ματσάκη του Υπουργείου Οικονομικών με τους βουλευτές, με τον έπαρχο και βέβαια είναι με τον δήμαρχο. Για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Επέδειξαν το... επίσης ζητήματα γραφειοκρατικά. Είπα ότι στα πλαίσια του νέου πολυνομοσχεδίου, που ήδη είναι έτοιμο, έχουμε στείλει, είναι για πρώτη φορά που η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα τέτοιο σημαντικό νομοσχέδιο. Και πριν καν το δώσουμε στη διαβούλευση, το είχαμε στείλει στου θεσμού τη αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, στις ΣΠΕΔΑ και σε όλου του είχα. Το είδαν όλοι οι δήμαρχοι για να καταθέσουν διορθωτικού χαρακτήρα προτάσει. Παράλληλα, όμω, ετοιμάζεται η επαναθεσμοποίηση τη αποκέντρωση, δηλαδή η επαναθεσμοποίηση του Χαλικράτη, όπου τα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά θα τα αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικό τρόπο για να λύσουμε ζητήματα που αλκηδεύουν την προσπάθειά τους. Έχουν μπει ζητήματα αναδασμών, έχουν μπει ζητήματα στην κουβέντα, κατά τα στον Υπουργό Γεωργία. Έχουν, έχει μπει το ζήτημα των επέκταση του σχεδίου πόλη. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Παράλληλα, όλα τα Υπουργεία με εντολή του Πρωθυπουργού ε, ασχολούνται με την νησιωτική πολιτική και με τον ενδιαφέρον που έχουν δείξει οι βουλευτέ των νησιών. Και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ σύντομα έτοιμοι και στα γενικότερα ζητήματα, σε μια ευαίσθητη περιοχή όπω η Περενέω, ο Πρωθυπουργό να επισκεφτεί ένα από αυτά τα νησιά, κατά την άποψή μου ένα από τα μικρά νησιά και να εξαγγείλει αυτό το πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε κάποιο πρόγραμμα δηλαδή για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την εξαγγελία αυτή. Όχι, κάτι συγκεκριμένο γραφιόπου... δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η επόμενη επίσκεψή μου θα είναι στη Ρόδο και στη Χάλη. Πότε μπορούμε να γνωρίζουμε. Μαρχές Σεπτεμβρίου.